Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Με τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λεϊσό. υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Εμιλιανού Ιερομονάχου και Πάσις της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος κύριε Θα υπέρ των αδελφών των δες διακονίες όντων Διακονούν των και διακονισάν των εν τη Ιερά Μονή Ταύτη Κύριε Λεϊσό Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις Κι εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ΑΗ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρεσβεία, θερμή και τύχος απλός μάχητον, του κόσμου καταφύγιον, εκτενοζόμες η Θεότο say much i